ΛΟΑΔΑ 101,5 FM στέρεο Πιλάτη κυρίες και κύριοι η κουμπή έχουν Ιδήσεις έχουν, σχόλια έχουν Τραγούδια έχουν Τειράστη κυρίες και κύριες. Τώρα και στην πόλη σας η καλύτερη έχω πει Πάρε στον τυχού και δεν θα χάσει Καθαρίζω υπόγεια Καθαρίζω ανώγεια οι κόμματα καθαρίζουν, κερία Στον τείχο, τώρα και στη γειτονιά σας, τυράστιοι κυρίες και κύριοι, κράδιου έχου. η, η τυρνετ ένα κερό εκπομπή, δώρο ένα Στον τείχο, η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας. I'm tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, huh, she steals a show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all. Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα the... Καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε Να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα got, Ακούσουμε και ωραίο τραγούδι Φουνάρα είναι αυτός ο τύπος. Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου εδώ 2681 4060 το γνωστό τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας κάμενετε τις παρατηρήσεις σας <ΣΣΣΣΣ> Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και από αέρος αέρος αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου από την Αλεξανδρούπολη, τη Γκουμοτινή ναι ναι Τη Δράμα Τη Θεσσαλονίκη Τη Βέρια, Τη Νάουσα την Πτολεμαΐδα, τι τη Έγινε Βασίλειο, όλα καλά Κυρίες μου και κύριοι του φίλους μας Στο Ρέθεμνο, στην Εμέα, Στην Πελοπόννησο Στην Αθήνα Έχετε πρασιναδούλα εκεί στο... Στην Ανοκηψέλη, του Γκίζη, στο μπαλκόνι Βάλτε καμιά ντοματούλα Όσο επιτρέπετε και κανένα ένα αγγουράκι Να τρώτε Μια σαλατούλα Και όλα καλά Λοιπόν Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους Και στο εξωτερικό που είναι συνδεδεμένοι Και ευχαριστία στα ραδιόφωνα που μα κάνουν την τιμή Να μας αναμεταδίδουν Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ενώ όλα βαίνουν καλός εδώ στην αποκαλούμενη ακόμη Ελλάδα είναι, θα μπορούσαμε να την πούμε και χώρα της ευτυχίας. Οι συνταξιούχοι έχουν φύγει ήδη για τις τετράμενες διακοπές τους. Οι άντρες έχουν πάει στη Χονολουλού όπου χορεύουν με χαβανέζε, Οι κυρίες έχουν φύγει για ψυχρότερα κλίματα. Είναι πάνω, Ρωσίε και τέτοια, καταλαβαίνει. Όπου χορεύουν κοζάκια, κατραγούδια με κάτι κοζάκου δίμετρο εκεί. Τι να κάνουν και οι συνταξιούχοι να πάνε να περάσουν την κάψα του καλοκαιριού, κάπου τέλο πάντων. Ο άλλο ο λαό περιφέρεται εδώ πέρα στα μπάνια, στα, στα διάφορα. Και κοίταξε να δει πάνω σε αυτή την ευτυχία, κυρία μου και κυρία μου, τι πρόβλημα ανέκυψε, δηλαδή και ταλανίζεται τώρα η ελληνική κοινωνία από ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής... Και πραγματικά δηλαδή... Πρέπει να κληθεί ο λαός... Σε δημοψήφισμα... Να είναι χέστρα ή βουλή... Απόπατος πως να σας το πω... Ή να μην είναι... Διότι ανέκυψε ένα πρόβλημα... Δεν έχουν που να χέσουν και να κατουρίσουν... Με συγχωρείτε... Τι να σας πω τώρα... Που να κάνουν το ψηλό του και το χονδρό του. Το χέσιμο είναι χέσιμο... Το κατούρημα είναι κατούρημα... Δεν έχουν λοιπόν που να χέσουν και να εκεί η αστυνομική κατουρί εκεί γύρω από το σύνταγμα και πήγαιναν οι άνθρωποι και έχεζαν και κατούραγαν εκεί στο βόθρο της Βουλής ναι δηλαδή ε, θέλει οι άνθρωποι βρήκαν μια ε, απόλυτη χρησιμότητα για τη Βουλή την έκαναν χέστρα πάρα πολύ απλά έλα όμως που αντέδρασε «Μάει. κυρία Πρόεδρος, κυρία Κουστανδοπούλου και λέει όχι Δε θα χέζουν και δεν θα κατουράνε στη βολή αυτοί οι οποίοι φοράνε στο λύ. Αν πώ. Τώρα γιατί. Το, είναι, δεν ξέρω γιατί. Θα χέζουν και θα κατουράνε στη βουλή όσοι δεν φοράνε στο λύ. Ήρθαν και έσκασαν οι αστυνομικοί, κυρία μου και κυρία μου. Έσπασε η του. Έσπασε η φούσκα τους, σου λέω. Να πούμε πήγαιναν γωνίε. Οι άνθρωποι για να κατουρίσουν, να χέσουν. Ορίστε. <laughs> λοιπόν, ναι, ναι, ναι <laughs> Ναι που λες σε Κροατή μου Με μεταξύ Εκεί γύρω απ' τη Βουλή να πούμε που είναι κάτι Κι στο βασιλικό κήπο Πώς τον λένε τώρα, τον λένε δημοκρατικό κήπο ναι. Και πίσω από κάτι θάμνος Τσουπ έβλεπες ένα κεφάλι Τσουπ, ένας αστυνομικός Stem. Τι έγινε, εγώ Αστυνομικό σχέζι σου λέγε, ναι Stem. Τι να κάνω, δηλαδή έσπασες Φούσκα των ανθρώπων Might. Λοιπόν, διότι λέει Οριστέ. Καλημέρα Το είδα το μπούσπιλε στο mail Καλά, αυτό τώρα στο σπίτι τη βρήκαν την κυρία Και γυναίκα Εφτά μήνες, ε Μάλιστα, μάλιστα, κοινωνία, ναι έτσι είναι, έτσι είναι αδερφέ, να είσαι καλά, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τώρα είμαστε Ευρωπαίοι, να είσαι καλά Γιώργιο, να σε καλά, να σε καλά ρε φίλε, αλλά αυτή η δυστυχία που μα έχει βρει τώρα, θα το πω μετά τώρα, μην το μπερδέψω το σοβαρό θέμα με το χέσιμο και το κλάσιμο των αστυνομικών, που λες με να βγούμε, Έσπασε φούσκα των αστυνομικών μεγάλη Κλάτεραν οι άνθρωποι Όσοι λέει μετά βγήκε η, η Κυρία Πρόεδρος η Κυρία Κωνσταντοπούλου Και λέει δεν μπορούν να χαίζουν και να κατουράνε οι... Οι... Με στολή Στη Βουλή Μόνο αυτοί οι οποίοι Ορίστε Ναι Ναι Ναι ναι ναι ναι εδώ μεταξύ, ναι, έχει δίκιο τηλεοκράτη. Είναι καλύτερη περίοδο να κάνει ντου. Σταμάτη εκεί να πούμε, διότι σπάνια κατούριμαι οι άνθρωποι για χέσιμο και δεν μπορούν ούτε γκλόμπι να κρατήσουν ούτε, ούτε ασπίδα. <Κι> Πρίμενε το κοιμή μου, τι χέζει την είδηση, τηλεοκράτη να πούμε. Γιατί όμω πρέπει να μπει μέσα στο κεφάλι τη κυρία Κωνσταντοπούλου, Γιατί ο ένστολο δεν μπορεί να χέσει και να κατουρίσει μέσα στη Βουλή, ενώ ο άστολο. Ο πολιτική περιβολή <Το> Μπορεί να χέσει και να κατουρίσει στο βόθρο <Το> Ερώτημα, δηλαδή <Το> Θα κληθεί λοιπόν ο ελληνικός λαός Να γίνει δημοψήφισμα <Το> Να χέζουν και να κατουράν Και οι ένστολοι στη Βουλή <Το> Και η απορία είναι εξής Έρχομαι τώρα εγώ να πούμε και ρωτάω Γιατί να πούμε πηγαίναν και χέζαν Και κατουράγαν μόνο Γιατί χρησιμοποιούσαν ω βόθρο τη Βουλή η αστυνομική ίσως ή ένας διερχόμενος πολίτης λέμε τώρα και σε πιάσε ρε παιδί μου έσπασε ε, η σου να πας να κάνεις να χέσεις, να κατουρίσεις γιατί να μην μπεις μέσα στη βουλή τι άλλη χρησιμότητα έχει δηλαδή ξέρω εγώ ρωτάω να κατάλαβες μεγάλε με τι ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία yeah. η ελληνική κοινωνία η οποία είναι εξευτελισμένη πέρα για πέρα και μη μου στραβομουτσουνιάζεται με μου τρο... στραβώνετε τα μουτράκια σας καθόλου <Τι> Δεν υπάρχει κοινωνία πια <Τι> Μπείτε στον Εμία Πρέσ να δείτε την είδηση <Τι> Πέθανε συνταξιούχος Μια γυναίκα Και τη βρήκαν μετά από 7 μήνες Ακούς Κανένας γείτονας εκεί Δεν είπε Πού βγαίνε άλλο είναι αυτή η γυναίκα εδώ Πού βγαίνε Και πήγαινε και έπαιρνε 3 γραμμάρια ρύζι Τα φάρμακά τη. Λοιπόν, πού είναι να είναι αυτή η γυναίκα 7 μήνες πεθαμένη Και τη βρήκαν χτες Χτες τη βρήκαν Χτες ανοίξαν την πόρτα Μετά από 7 μήνες Κοινωνία Και βρήκαν τη γυναικούλα εκεί Ανάσκελα πεθαμένη Κατάλαβες Αυτή είναι η κοινωνία Είναι η κοινωνία Η οποία δημιουργήθηκε από την πολλή βόλεψη μεγάλε από την πολλή ελληνικούρα μεγάλε από την, από την κοινωνική δικαιοσύνη που σπέρνουν οι κυβερνήσει, οι οποίες περνάνε εδώ α πούμε η μία μετά την άλλη από τις γαλαζοπράσινους τρούγκους μέχρι του αριστερούς σήμερης σήμερης του αριστερούς που λες ναι είναι η κοινωνία δικαίου είναι μια κοινωνία γεμάτη πεδία, δεν αντέχει άλλο παιδεία. Κατατάλα, κυρία μου και κυριέ μου, ο Θίασος, ταξιδάκια από εδώ από εκεί, τώρα το παίρνουμε από την αρχή το θέμα. Πήγε ο, ο Γιάννη Ενανή, ο υπερήρωας. Τον είδατε γλίψιμο μόλις τέλειωσε την ομιλία ο Τσίπρας. <ΣΣΣΣ> και, στη Βουλή έσκυψε στα αυτή και του είπε ηγετικός. Δηλαδή μιλάμε τι γλώσσα πρέπει να διαθέτεις Ρε παιδί μου για να είσαι ε βαρουφάκης Να είσαι ένας από τους βαρουφάκητες Και να γλύφεις ποιον τώρα το, το, το, το τζίπρα μεγάλε Το τζίπρα Ω, Ρε πούσι μου τι τραβάω <Συξί> <Συξί> <Συξί> <Συξί> <Συξί> <Συξί> μου λε Αγαπητέ μου και αγαπητή μου Πήγε στο Σόιμπλε Έφαγαν εκεί τα καναπεδάκια τους ο Σόιμπερ έφαγε τα καροτσάκια του λοιπόν και είπε στο Σόιμπερ παρακαλώ ρίξτε δώστε λίγο προσοχή σας παρακαλώ πολύ ότι η κυβέρνηση θέλει συμφωνία ηγετών κρατών και όχι διαπραγματεύσεις ακούστε το. σε ομιλία του στο ίδρυμα Hans Bäckler κάλεσε τη Μέρκελ να έρθει στην Ελλάδα για την ομιλία για την ελπίδα τα θυμόσαστε αυτά όπου αυτή την ομιλία της ξεφτύλλα. Την έχει κάνει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ ο Ξενοφώντας ο Ερμίδης στον τοίχο αυτή την ομιλία της ξεφτύλας της υποτέλειας του ραγιαδισμού του οχαδερφισμού του, του, του, του, του ξεφτελισμού λοιπόν όπου καλεί τη Μέρκελ ω άλλο Αμερικάνου, το 1946 να έρθει που ήρθε και μίλησε λοιπόν να έρθει να μιλήσει στο Πόπολο και να μην μπει και πολλές τεχνικές λεπτομέρειες να μας δουλέψει μεγάλη. Αυτό, αυτό το άτομο κυρία μου και κυριέ μου, αυτό το άτομο πληρώνεται φυσικά όχι από το ειστέρημά σου, δεν υπάρχει ειστέρημα πια. Καθαρά από γερμανικά λεφτά όπως όλοι οι υπάλληλοι αυτού του κράτους. Αυτός ο Γερμανοτσολιάς λοιπόν θέλει συμφωνία ηγετών κρατών και όχι διαπραγματεύσεις. Απ' την αρχή λοιπόν το παίρνουμε το, το, το πουλόβερ. Και έρχεται ο Γιούγκερ και σου λέει να παραταθεί το μνημόνιο Προσέξτε το μνημόνιο που, δια, που, που τρέχει τώρα το 2 μέχρι το Μάρτιο του 2016 Και να γίνονται παράλληλα τα μέτρα που απαιτούν οι τροϊκανοί Οι θεσμοί, πώ του λέει ο τσίπρα τώρα Κυρία μου και κυριέ μου Δεν έχει πάτω ο εξευτελισμός πια Εν τω μεταξύ σας παρακαλώ πάρα πολύ Θα ήθελα εσείς που παρακολουθείτε ανελιπώ στους αληχθαράδες στα παράθυρα να αληχτάνε καθημερινά δημοσιογράφους τε και βουλευτές τε και πολιτικούς και ό,τι άλλο συρφετό υπάρχει για να γλύψει ένα κοκαλάκι που αληχτάει καθημερινά πείτε μου σας παρακαλώ πολύ ακούσατε καμία κουβέντα για καμία δημιουργία νέας εργασίας ακούσατε καμία κουβέντα για καμία ανάπτυξη όχι όπως την εννοεί ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος ο και ο Κουρέλας και ο Κρατζαφέρνη Ακούσατε καμία κουβέντα Για να βρεθεί ένα μεροκάματο Να το πάρει ένας ταλέπορος Να ζήσει την οικογένειά του Να πληρώσει τους ανάλογους φόρους Γιατί στο κράτος Να κινηθεί το κράτος Τα ασφαλιστικά του για να κινηθούν τα ασφαλιστικά τα ταμεία Όχι Αν υπάρχει έστω και μία τέτοια κουβέντα Κυρία μου και κυρία μου κάντε τι μου γνωστή Το μόνο που ακούς Είναι Όχι εγώ έχω δίκιο γιατί τώρα διαπραγματεύουμε και έχω βάλει τα στήθια μου μπροστά. Έχει βάλει τα στήθια του Τσίπρας και ο Φλαμπουράρη μπροστά και ο Βαρουφάκη. Ναι. Όχι, εγώ το έκανα καλύτερα επί Σαμαροβενιζέλο Κουρέλιδων. Όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Δείξτε μου σα παρακαλώ πάρα πολύ μία κουβέντα. Μία. Καλά, και να υποθεί μια κουβέντα δεν θα έχει βάσει σοβαρότητα έτσι. Αλλά λέμε ρε παιδί μου, ούτε το κουβεντιάζουν πια το θέμα, κυρία μου και κυρία Ένα λαό υποτακτικών. Ένας λαός που ο αφέντης θα του δίνει δανεικά για να τσουλάει ακόμη αυτή η υποτιθέμενη χώρα, για να έχει υγεία, για να έχει παιδεία, για να έχει εθνική άμυνα, πουντι, είπαμε, μάνος, μανουράμπος. Λοιπόν, για να έχει αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει, κατάλαβες μεγάλε, και καθημερινά τα όρνια τα οποία αποκαλείται σύμμαχοι και δεν κάνετε χωρίς αυτά καλά οι δηλωμένοι οι Θεοδωράκηδες και οι οπαδοί του και αυτά εντάξει, εντάξει τους καταλαβαίνουμε τους, αυτούς τους γερμανοτσολιάδες σείς οι άλλοι απλοί άνθρωποι σείς οι άλλοι απλοί άνθρωποι πως βρίσκεται καταφύγιο στα λόγια αυτών των όρνεων ορ, λοιπόν και τους θεωρείτε συμ, συμμάχους και αδελφούς σε αυτή, σε αυτή τη ναζιστική φωλιά σε αυτά τα φασιστοκαθάρματα Της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης Πού βρίσκεται δηλαδή Πού το βρίσκεται Ακόμη Το αδελφικό, το συμμαχικό που, που, που. Δι, Πείτε το μας να το καταλάβουμε Μη μας ομιλήξετε Με τη γλώσσα του Θεοδωράκη Την ξέρουμε Την ακούμε καθημερινά Σου φωνάζει ο άνθρωπος Είμαι Γερμανοτσολιάς Λοιπόν, δηλαδή Έλεγα χτες εδώ στον καναλάρι Ξέραμε εδώ παλιά κάποιου κοκουλοφόρου, κατοχικού κοκουλοφόρου. Έτσι. Οι οποίοι και τα παιδιά του και αυτού. Λοιπόν, οι οποίοι δεν φώναζαν. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσαν, ξέρει πώ ζούσαν. Λοιπόν, εντάξει, τα παιδιά του πήραν θέσει, γίναν πολιτικοί κλπ. Αλλά οι ίδιοι δεν έβγαιναν να φωνάζουν. Ήμουν γερμανοτσολιά. Ταγματα ασφαλήτη, κοκουλοφόρο. Δεν έβγαιναν να φωνάζει Του εδώ σήμερα λοιπόν βγαίνει ο άλλο φόρα παρτίδα. Και σου λέει εγώ είμαι ταγματασφαλίτες ρε είμαι Γερμανοτσολιάς Και τον κοιτάς μεγάλε Και όπως σου είπα φίλε Βαγγέλη από την Πρέβεζα Δεν πήραμε ούτε ένα μπουκάλι χλωρίνη Να λερώσουμε τα κοστούμια Των των Κουκουλοφόρων που κυκλοφορούν Μυριάδες ανάμεσά μας Φτάνουν λοιπόν αυτά τα όρνεα Τα οποία παρακαλώ Αν oh, oh, oh. ah. ah. ah, θα είμαι ρατσιστή Αν κάνω κάτι τέτοιο με αριστερή κυβέρνηση yeah. Διότι ναι Καλά είσαι Έκανες ένα λάθος τηλεακρότη Δεν είναι μειονότητα οι γερμανοτσολιάδες yeah. Πλειοψηφία είναι αυτή τη στιγμή Αυτό είναι λάθος <coughs> <coughs> Λοιπόν που λες Και φτάνουν τα όρνεα λοιπόν μεγάλε αυτά Αυτά τα οποία θεωρείς συμμάχους να λένε κάθε μέρα αυτά που λένε. Τα πληρωμένα εργαλεία τους, οι φυλάδε τους, τα κανάλια τους, ε, μέσα και έξω, μεταφέρουν ε, διατυμπανίζοντας ε, τα λόγια τους. <Συξελίες> ο Γιούνκερ λοιπόν, ο φίλος του Τσίπρα, ο αδελφοπιτός του Τσίπρα, <Συξελίες> με αντιπρόεδρο του Παπαδημούλη, ναι τον αριστερό. Τι μας είπε λοιπόν, αφού μας είπε ότι θέλει να παραταθεί το μνημόνιο αυτό που τρέχουμε τώρα μέχρι το Μάρτιο, Περιμένω λέει να χτίσει την υπόλοιπη γέφυρα η Ελλάδα Ποια έλα γέφυρα να χτίσει ρε, ρε. Είδες να χτίστης την Ελλάδα ρε Γιούγκερ Εκτός από υποτακτικούς που του χτυπάς τα κολομεράκια εκεί με κάποια δανικά. είδε κα... Και εκεί μας είπε Παπαδημούλης τώρα σου λέω για αριστερό μέχρι, μέχρι με δούλη Δεξί χέρι του Γιούγκερ Αντιπρόεδρας Γεια σου τηλεακροατή μου, ωραίος, μ' άρεσε. Να του πει του Γιούγκερ, μου λέει τηλεακροατής, τηλεακροατή, ότι οι Έλληνε τι γέφυρε τι γκρέμιζαν. Και όποιο μαλάκα γερμανοτσολιά χτίσει γέφυρα με τον Γιούγκερ, να είναι σίγουρο ότι η γέφυρα αυτή θα έχει την τύχη του γοργοπότα μου. <Κι> Κοίταξε. Προσωπικά το πιστεύω, αλλά σου είπα όμω, δεν είμαστε οι ζώσες γενιέ. Είμαστε τόσο αλωτριωμένε οι ζώσε γενιέ, εκμαυλισμένε, που δεν. Ίσως στο μέλλον, ναι, μπορούν να βρεθούν κάποιοι να τις γκρεμίσουν αυτές τις γέφυρες Αλλά τώρα, μεγάλε, μην περιμένεστε. την Τζάπα περιμένεις Χτίστη η υπόλοιπη γέφυρα Ο Γιούνκερ <Ρι> Όλοι, λοιπόν, ασχολούνται με την Ελλάδα Μαζόχτηκαν όπου εκεί οι G7 Εκεί στις Βαβαρικές Άλπεις Φάγανε τα στρούγκελ, πώ τα λένε Ήπιαν τις μπύρε, Ο μπάμια, ο Καραμμπούρδης Τζαφ... Η Μέρκελ ο Τσιγκ η Ελλάδα ήταν το πρόβλημα. Η Ελλάδα ήταν το πρόβλημα. Πρόσεξε, μεγάλε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το ένα χιλιοστό, για να μην σου, σου πω το ένα εκατομμύριοστό από τη διεθνή Πορνία Και δεν μιλάμε για την αγορά αυτή καθεαυτή ε, λευκή ή μαύρη σαρκός ή σοκολατένια. Μιλάμε ας πούμε για τη διαδικτυακή πορνεία. Έτσι. Το, το ένα χιλιοστό είναι σε, σε χρήμα είναι το ένα τρισεκατομμυριοστό της διακίνησης ναρκωτικών παγκοσμίως είναι το ένα τρισεκατομμυριοστό της διακίνησης όπλων για να δημιουργήσουν ίσεις, προς τους λένε εκεί ισλαμικού στρατούς και Ισλαμικά κράτη, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι αυτή είναι η Ελλάδα οικονομικά πρόσεξε φυσικά οι ηγέτιδες δυνάμεις θα μπορούσαν με μία απλή κίνηση να κατα... σε τρία δευτερόλεπτα να καταργήσουν και την παγκόσμια αυτή πορνεία και τη διακίνηση όπλων και τη διακίνηση ναρκωτικών. Όμως μεγάλε, επειδή τα έσοδα είναι τεράστια, ξέρεις τώρα Αχάντι την λέμε, εκείνο που τους απασχολεί είναι η τελεία που λέγεται η Ελλάδα. Διότι, όπως σου είπε ο Παπαδημούλης που είναι λοιπόν, τους κρατά από τα παπάρια λέει τους δανειστές οι... Η κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πάθουν ζημιά ένα τρει ευρώ. Μεγάλη να στα, στα λέει αυτά τώρα ένα άνθρωπο, τον οποίο ψήφισε, ένα άνθρωπο, λέμε για σένα άνθρωπο. Είναι δεξί χέρι του Γιούνκερ και υποτίθεται ότι είναι και πολιτικό. Από πού και να, πού να, σπά, να πάθουν ζημιά ένα τρει ευρώ, λέμε μεγάλη Όταν του έδωσε, ξεκινώντα την ιστορία από τον Παπαντρέα, το αβάντζο να διορθώσουν τι καταστάσει και αυτή τη στιγμή γράφουν στα παπάρια του. Σας είχα μεταφέρει στις αρχές ένα ρεπορτάζ το οποίο τότε ήταν επικίνδυνα τα πράγματα και οφειλόταν, όπως του ακούς, στους κακούς, στους κακούς, στους κακούς Έλληνες τραπεζίτες οι οποίοι είχαν γεμίσει την Ευρώπη αλλά και την Ανατολή με υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών και είχαν μαζόξει ένα κάρο χρήμα, δικό τους χρήμα. Τότε ήταν επίφοβα τα πράγματα. Τώρα τι επίφοβα να είναι τα πράγματα. Άντε και έχασε ένα ένα-τρει ευρώ και τον το, το πιστεύω με τον Παπαδημούλη και χάσαν ένα τρει ευρώ ε, χάσαν ένα τρει ευρώ οι δανειστές χέστηκαν μεγάλε και τρει και τετράκεις και πεντάκι και, και, και χιλιάκεις ευρώ δεν πλάκα μας κάνεις διότι όχι μόνο ορίστε Ε, ε, ε, ε, ε. Ο Παπαδημούλης αγαπητέ μου λέει αυτά που συμφέρουν την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Αυτή είναι υπηρετή Την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Ότι αυτό που είπες Ότι τα τελευταία χρόνια πήραν και δύο και τρία τρει από την Ελλάδα οι δανειστές Είναι απόλυτα κερδισμένοι ε, Είναι γεγονός Αλλά σου λέω εγώ το εξή. τώρα Ας το, το πήραν από την Ελλάδα και τι, τι, τι λέει ο Παπαδημούλης Ο Παπαδημούλης πρέπει να δικαιολογείς το παντεσπάνι το μεγάλη είναι, είναι αντιπρόεδρος του Γιούγκερ, το καταλαβαίνει. Τι θέλεις να σου πει ο Παπαδημούλης Λοιπόν Τι σου έλεγα, πήγα να σου πω κάτι, ναι Λοιπόν hey, hey, Τέλος πάντων, μου φύγε τώρα, ας θα μου ξανάρθει uh... Με αυτή την τελεία λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου Την οικονομική τελεία του πλανήτη Δηλαδή ούτε καν τελεία δεν είναι δηλαδή Σε εκεί που συνεδρίαζαν οι... Οι κεφαλές οι οικονομικές ανθρωπότητας η οι αρχηγοί να πούμε Ασχολιότανε Κατάλαβε. Δηλαδή πάρα πολύ απλά Προσέξτε ούτε αναφέρθηκαν Στη σφαγή Στην κυριολεκτικά Σφαγή αυτή τη στιγμή Των Σύριων Έτσι hey. Άλλων ανθρώπων εκεί κάτω που περνάει η Λέλαπα Που δημιουργήσαν και λέγεται Ισλαμμικό κράτος Και αποκεφαλίζει τα πάντα σε αυτή τη δυστυχία των ανθρώπων, οι οποίοι φεύγουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, μπας και γλιτώσουν τη ζωή τους. Ούτε καν τους απασχόλησαν αυτά τα πράγματα. Αυτά που δημιουργείς δεν σε απασχολούν. Οπότε με φερετζέ λοιπόν την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις συζητήσει είναι ένας φερετζές. Ένας φιρετζές yeah, Να στρέψουμε τη, την κοινή γνώμη Πολύ πουτάνα η κοινή γνώμη εντελώ κοινή Εκεί που θέλουμε yeah, oh, oh. Ασχολήθηκαν πουλές Εκεί στις Βαβαρικές Άλπεις Με το θέμα της Ελλάδας yeah. Κατάλαβες και την Ελλάδα Την απασχολεί το που θα χαίζουν οι αστυνομικοί Εντός ή εκτός βουλή. Κατάλαβες αγαπητέ μου yeah. Αλλά μη σκιάζεσαι Μη σκιάζεσαι Έχουμε τη συνέχεια, κάνει αντιπολίτευση η αριστερή πλατφόρμα του Λαφαζάνη. <Κι> να πάμε σε εκλογέ. Αν δεν κάνουν πίσω οι δανειστέ, <Κι> κύριοι τη αριστερή πλατφόρμα, να σα υπενθυμίσουμε, επειδή είστε αριστεροί δηλαδή, και επειδή κάποιο, τον οποίο ίσω δεν διαβάσατε ποτέ, Όντας αριστερή, είπε ότι αν εκλογές εκλογέ κάποιο πρόβλημα θα κυρίσουν παράνομε. Αριστερό το από αυτό. Κατάλαβε. Αριστερό που εσεί δεν έχετε καμία σχέση μαζί του. Να σας θυμίσουμε πάλι ότι ό,τι και αν κάνεις από εκλογές στην Ελλάδα ή δημοψηφίσματα, εκείνον που συμφέρει αυτή τη στιγμή πάντα συνέφερε την εντεταλμένη εξουσία, όπως πια και αν ήταν αλλά αυτή τη στιγμή συμφέρει μόνο την, αυτό που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη αυτό που λέγεται αυτό το ναζιστικ, αυτή τη ναζιστική φωλιά στο ξανάπα μεγάλη στο ξανάπα, ότι θα γυρίσει μεθαύριο ο Γιούνκερ και η Μέρκελ και θα σου πει εγώ εκλογέ δεν έκανε. Δεν μα ψήφισε πάλι, τι καταορίεσαι Διότι η αριστερή πλατφόρμη μου, κύριε αριστερή πλατφόρμη μου. Και εσεί, για την Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη παλεύετε ή κάνουν λάθο. Ο, ο κύριο Λαφασάνη, αυτή τη στιγμή τινού είναι υπουργό. Καμιά κοινωνία η κανουν λαθο ο κυριο λαφαζανης αυτη τη στιγμη παλεύει το θηρίο για την ολοκλήρωση τη Ευρώπης ΕΕ παλεύει και ο κύριο Λαφαζάνη μαζί με του οπαδού του. Για την ολοκλήρωση τη λέλαπα, του φασισμού. Του ναζισμού Είναι δηλαδή το τέταρτο Ράιχ Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο Αυτό που, που αντιπροσωπεύει σήμερα η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Και έρχεστε τώρα και μας μιλάτε για εκλογές Και για δημοψηφίσματα Και εσείς αριστεροί άνθρωπες Σας πήρει καλό Καλό. κάνουμε. Στη Βουλή. Στη Βουλή. Πώς δεν μου αρέσουν. Τρελαίνομαι. Παγώ δεν μου αρέσουν. Και όλοι μαζί. Με την Όπιστελ. την Όπιστελ μπροστά. <σταλεί> λοιπόν, που λε, ναι, λέει εδώ ο φίλο, κάνουμε επιτροπέ. Θα κάνουμε αυτό, θα, θα, θα, θα. Αυτοί όλοι, κυρία μου και κυρία μου, σου έλεγα προχθές που μαζόχνονται σε συνέδρια, σε παλαμακισμούς σε τέτοια, τι δουλειά, πάντα εδώ και χρο, από την εποχή του Σιμίτη τα λέμε, Τι δουλειά κάνουν, Τι έχουν προσφέρει σε αυτή την Ελλάδα, Από φόρου, από εργασία, τι, τι, τι, α βγει ένα ρε να μα πει. Βγείτε ρε ένας ρε από εσάς τα κοθόνια Που τρέχετε και παλαμακίζετε αυτούς τους αγίρτες Βγείτε ένας ρε Εδώ σας τα ανοίξω εγώ το τηλέφωνο να με βρίσετε μενα Να μας πείτε τι έχετε προσφέρει στην Ελλάδα Πέρα από ρουφιανιά Από δοσιλογισμό Από κομματισμό Από χαδερφισμό, Από πουτανιά Από φιλοτομαρισμό Τι έχετε προσφέρει ρε, στην Ελλάδα Έχετε κάνει ένα μεροκάματο Να σας κρατήσουν φόρο τι? Θα κάνουμε, ναι, καλά είπε κάνουμε επιτροπές, θα κάνουμε συνέδρια, θα κάνουμε αυτό. Θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα παλαμακίζουμε. Θα μας βουλέψουν βουλευτή του πηδί, του πιντάμινου και μετά θα του κάνουν μόνοι μου. Συνεπαιρεσία. Αχα, έλα. Α, Ναι, έλα, έλα, έλα. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Αυτό που λες μεγάλη, άλλωσαν την Ευρώπη. η Οι Σιριζαίοι, άλλωσαν την Ευρώπη το καταλαβαίνει. Αυτό που λέγαν ότι, δηλαδή θα τη, θα τη, πρόσεξε, αυτό το εμείς οι τρεις στον καφενέ το παλιό που μαζεύονταν ε, παλιά με ρετσίνα τώρα τελευταία με ουίσκια, Βολεμένοι, όντε σε δημόσιες θέσεις και κουβέντιαζαν για σου που έχω πει παλιά για το τι χρώμα είχε η ελιά στο δεξί όρχη του Τσέγκε Βάρα. Ναι, σου λέω, το συνεχίζουν ω κυβέρνηση σήμερα. Κουβέντα, κουβέντα, διότι δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο. Κουβέντα, κουβέντα, επιτροπή, κουβέντα. Και βάλαν στο Λούκι και τον Σόιμπλε. Πήγαινε έλα, αδεί το Σόιμπλε με καμιά σημαία του Ρήγα, να πούμε. Να φωνάζει Σε κανένα φεστιβάλ Γιατί με ο νούπο τώρα έχουμε και τα φεστιβάλ Θα γίνουν συναυλίε συναυλίες, τα φεστιβάλ Καταλαβαίνεις Αν δεις το Σόιπλ με το καροτσάκι Εκεί σε καμιά σκηνή απάνω Να ορίεται Μας έχετε ζουρλάνει ρε Και τε... πάτωσαν λέει τα έσοδα το Μάιο Τι θες να κάνουν τα έσοδα Από ποιον να έχουν έσοδα ρε μεγάλη. Ο κόσμος που πλήρωνε ε, απ' το μερογάματό του Απ' το μισθό του Απ' τη βιοτεχνία του Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Από πού να εισπράξουν <Τι> Στέλνουν χαρτιά στους ανθρώπους Χρουστάνε ε, το μετά, Μου λέει ένα πήρε ένα χαρτί Και γράφει εκεί Κύριε Τάδε Ελάτε να κάνετε 100 δόσεις ε, και, τα λοιπά, και τα λοιπά Και μου λέει να του στείλω μια απάντηση Να έρθω γαμό το τέτοιο σα Να σας κάνω και 200 και 300 και, και μία δόση να σας τα δώσω όλα Από πού να σας τα δώσω Ζω αυτή τη στιγμή με δανεικά Με δανεικά Από πού έχω να δω με κάματο 3 χρόνια Από πού να σας τα δώσω Κατάλαβες Ποιος να είναι διαφερθεί ο. Και σαν λέει τα έσοδα Α, Διότι μεγάλε Είχαμε λέει πρωτογενές πλεόνασμα yeah. Ναι Πρωτογενές πλεόνασμα του του Σαμαρά, τώρα, το θυμάσαι yeah. Που κόσεβη ανάπτυξη Ανακαλώ δανεικά <Σταλείου> Α bravo ναι ναι αυτό δεν το σκέφτηκα μπράβο δεν το σκέφτηκα αυτό δεν το σκέφτηκα έχεις δίκαιο, έχεις δίκαιο. Έχεις δίκαιο. έχει δίκιο Έχεις δίκιο Έχεις δίκιο ανατάτη οικονομική έγινε έλα γεια σωστό σου την αγρότη μου λέει αφού μου λέει το κράτος ζει με δανεικά, γιατί να μην πληρώσει και με δανεικά τους φόρους ως <Σταλείου> ξέρεις κάτι ναι, ναι μπράβο ναι έχει δίκιο αυτό είναι το σκεπτικό τους μάλλον Ναι mm -hmm. που λες μεγάλε Και τρέχουν λέει Να βγουν στη σύνταξη κατά χιλιάδες Για να μην τους πιάσει το ασφαλιστικό που έρχεται Γίνανε 150.000 ετήσεις για σύνταξη Οι 60.000 από αυτές αφορούν υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης Ποιον ήθελες να αφορά ρε μεγάλε ε, Πιστεύεις ε, Να εδώ τώρα σου λέω έχω το φίλο εκεί στη Γκυψέλη Εκεί στη... στην Άνω γυψέλη. Είχε και στη σύνταξη. Ήταν να πάρει σύνταξη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Uh, bottom, okay. Δεν του είδες που ήταν το πενταήμερο του αγίου πνεύματο. το λες, το λες Να είσαι καλά, καλά. Φίλε μου, τάπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση Να αντισταθεί κανένας Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού βλέπεις εδώ, Τα έχουμε πει εκατομμύριο φορές Αυτή την εποχή όλα τα φιλοτομάρια Αυτά τα οποία έχουν βγάλει ωραία αγούνα, Πάνω στο τομάρι έχουν βγάλει ωραία γούνα Μαλακιά γούνα Παρακαλώ Ορίστε. Ναι ναι ναι. ναι ναι ναι Η μοναδική κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή Λέει ένας άλλος φίλος είναι Κόσμος να τρέχει να μαζέψει χαρτιά για να βγει στη σύνταξη Είσαι. Απαντώ στον προηγούμενο φίλο Ότι αυτά τα φιλοτομάρια που λες έχουν κάνει φοβερή καταπληκτική γούνα Δεν ξέρω το παρατήρησες κι εσύ έτσι Και θα τους είδες Με τα γλέντια μαξί ε, σου είπα την εποχή Αυτή την εποχή βγάλαν όλα τα σόψυχα Από μέσα τους Με την επίδειξη και με το Σε γράφω στα παπάρια μου διπλανέ ψόφα Λοιπόν διότι ευχαριστιούνται τη δυστυχία του διπλανού τους Έχουμε ξαναπεί αυτά Και φυσικά ο ανθρωπάκος Ο οποίος έχει ένα δίμερο γάμα του Τι θα κάνει με σκυμένο κεφάλι γυρνάει Έφτασε το σημείο η κοινωνία Οι άχρηστοι Οι άχρηστοι τώρα έτσι Να του. Και οι άνθρωποι παραγωγικοί να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Ε, ναι, μεγάλε. Αυτό, δεν θα... Αυτό είναι δημιούργημα του σιδερένιου, μεγάλε. Δεν είναι τωρινή η ιστορία. Παρακαλώ. Έλα. Βέβαια, Άστο... Άστο... μάθε Κινέζικα Καθώς χρειαστούν για μεροκάματο. Έλα, για του λέει ο φίλο εδώ από την πρέμβα. Κοίταξε να δει κάτι πέρα από το ρεπορτάζ τη Μαρία τη Ολακίδη, το οποίο το έχει κάνει εδώ και καμιά δεκαπενταριά μέρε για τι καινούργιε για τα αναχώματα που δημιουργούνται. Σου είπα και χθε ότι αν δει. Ε, Μεθαύριο να σε κυβερνάνε αγκαλιά, σαμαρά, Μενιζέλο, Τσίπρα, Κουρέλα, όλοι αυτοί και να είναι αντιπολίτευση ο Λαφαζάνης μην, μην διότι, μεγάλε, να σου πω κάτι, υπάρχουν και άνθρωποι. Υπάρχουν αριστεροί άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν εννοούμε του λαφαζανικού. Εντάξει, ούτε του κουκουέδε. Υπάρχουν αριστεροί στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν βαθιά προσβεβλημένοι με αυτό που γίνεται λοιπόν, και με αυτό που κάνουν. Και οι και όλοι αυτοί Δεν νοείται τώρα να είσαι αριστερός Και να συμβαίνουν αυτά γύρω σου Λοιπόν και να βγαίνει να κάνεις τέτοιες παράτες Και να ζητάς δημοψηφίσματα Και σε αυτή την εποχή Και εκλογές και τέτοια Πρέπει να είσαι τουλ... πολύ βολεμένος Πρέπει να είσαι το λιγότερο άνος Και το περισσότερο βολεμένο, Κάργα Παρακαλώ <συμπή> <συμπή> Έλα ρε φίλε τι <συμπή> Βουλιάξατε από τον τουρισμό Fire <μουλίου> Fire ναι. σ... αυτή είναι συνταξιούχη Fire Fire Fire Fire τα Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fire Έλα, έλα για. <μουλίου> Βλέπω τα ίδια άτομα μου λέει στο καφενείο. Κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο μαγαζί. Υπάρχει άνθρωπος και βλέπω τα ίδια άτομα. Δεν φύλεξε χνά. Εδώ σου έλεγα παλιά. Εδώ, εδώ, εδώ στην Άρτα μιλάμε. Είναι ένας τύπος ο οποίος πήρε σύνταξη στα 45 από τον ΟΤΕ. Πρόσεξε. Στα 45 σου μιλά. Εδώ και, εδώ και. 15 χρόνια. Ναι. Και κάλεσε του δημοσιογράφου τη Άρτας Ναι. Όλους τους Λάρι Κίνγκ της Άρδας Και τους κέρναγε Λακέρδα και Ούζο Και ένας από τους παρευρισκόμενους Για να γιορτάσει λέει τη σύνταξή του Και ένας από τους παρευρισκόμενους Δεν του κόλλησε τη Λακέρδα στη Μούρη Να του πήρα καραγκιόζι Διότι αυτός είναι και άνθρωπος των γραμμάτων Ναι Να του πήρα καραγκιόζι Για ποια σύνταξη Καταλαβαίνεις Νικολάκη μου τώρα ότι Είναι μυριάδες αυτοί Μυριάδες οι οι αφ το Πασοκιστάν, πώς να σου πω, δεν πεθαίνει ρε η Πασοκύλα yeah, Βάζεις τις αίτειες εσύ και... Αλλά όμως τι γίνεται, γεννιέται τώρα η Σιριζίλα you... Η, πα, η Πασοκύλα ήτανε Λαμόγιο, κονόμα, κλέψιμο, διορισμός Πακέτα κλπ yeah, yeah. Τώρα έχουμε τα ίδια Κονόμα, κλέψιμο, διορισμός κλπ και, και συζήτηση Συζήτηση μεγάλη Θα ανατρέψουν το σύμπαν αυτοί Θα ανατρέψουν το σύμπαν σου λέω bye, bye, bye. Λοιπόν, αυτά που λες. Λοιπόν... Και θα είπαμε, θα είμαστε με την αγωνία τώρα για το πού θα χέζουν οι αστυνομικοί Εντός ή εκτός Βουλής Οι συνδικαλιστές της ΕΡΤ, ακούστε σας παρακαλώ πολύ Καλούν την κυβέρνηση να προσλάβει στην ΕΡΤ του συγγενείς πρώτου βαθμού των υπαλλήλων της ΕΡΤ Που, που έχουν πεθάνει, ναι Και κάνουν συγκέντρωση όξω απ' την ΕΡΤ απόψε Καταλαβαίνει. ρε φίλε, καταλαβαίνει τώρα ότι δεν είναι απλός εκμαβλισμός είναι ένα άλλο είδος ανθρώπου το οποίο ξέρω εγώ έχει τα χαρακτηριστικά του δίποδου μέσα στον εγκέφαλο έχει πρόσληψη, πρόσληψη, διορισμός, διορισμός. Καταλαβαίνεις τώρα τι συνάξει κάνουν. Αυτοί τώρα για να κάνουν τέτοια συνάξεις. Είναι χορτασμένοι μεγάλε. Παρακαλώ. Όχι, μέσα έχει νόημα Το κάνουν την Βόκρο κανονικά Και να πηγαίνει μετά ο Πάγκαλος Με τον Βενιζέλο βγάζει. Ελα, τα βιάζει Λαστιά Α, πα τι κακίες λες ρε μεγάλε Λες είναι κακίες Κατάλαβες ρε μεγάλε, κατάλαβες Είναι ένα δίποδο. δίποδου Με τα χαρακτηριστικά του Τα ανθρώπινα Το οποίο... Έχει μέσα στον εγκέφαλο Η λέξει, ε, Ας πούμε η γλώσσα, η λέξη Ο εγκέφαλός του ξέρει Διορισμός, διορισμός, διορισμός Πρόσληψη, πρόσληψη Λαμογιά, λαμογιά, κονόμα, κονόμα, κονόμα Παρακαλώ Βέβαια, βέβαια Ποια, ποια, ποια ναι, πες... Λοιπόν, μεγάλε, ναι. Πεθαίνει, άμα πεθάνει ένα δημοσιογράφος τη ΕΡΤ ο, και ο αδερφός του είναι, έχει γραφεί ο εκενώσιο τον διορίζουμε στην ΕΡΤ. Όχι για να ξεσκατίζει του αστυνομικού, να λέει το δελτίο ειδήσεων. Άρα καταλαβαίνει τώρα, Καταλαβαίνει που που διάλογο, δηλαδή, Πως που φτάσαμε. Του καταλαβαίνει που φτάσαμε. Ε και νόμιζε εσύ, μεγάλε, ότι ήταν μόνο 12 τα λιμάνια που θα, θα τα ξεπούλαγαν. Όμως ο αριστερός κύριος Σταθάκης μας δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, πρόσεξε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για όλα τα λιμάνια της Ελλάδος. Τι τα θέλετε ρε! Μπορείτε εσείς ρε χαμένοι εκεί πέρα να λειτουργήσετε το λιμάνι σας. Αριστην χαμένη. χαμένοι. Ή στην Καλά για τον Πειραιά δεν συζητάμε. Στη Ζάκυνθο, Νικολάκη. Νικολάτσι το λιμάνι φεύγει Τσίτσο το λιμάνι φεύγει Το πήρανε τα σιριζόπουλα <Κι> Όλα τα λιμάνια θα κάνουν ρυθμιστικό πλαίσιο Ε τι θα κάτσουν να σκάσουν τα παιδιά τώρα λε. Μιλάς για αριστερή κατάσταση μεγάλη <Κι> Λοιπόν Πρέπει να αποκτήσουμε θορολογική κουλτούρα ε, Ναι Η κυρία Βαλαβάνη Μιλάς τώρα για υπουργό Μα, για υπουργό, μιλά για... για αγωνιστή τη δημοκρατία τώρα. Πρόσεξε, 6.500 μεγαλοφιλέτε με χρέη πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ δεν πήγαν να κάνουν ρύθμιση. Χαίστηκαν. Τι θα μα κάνουν εμά, είπαν αυτοί. Και η βαλαβάνη του απείλησε με κυρώσει. Ποιε είναι οι κυρώσει, πρέπει λέει να αποκτήσουν φορολογική κουλτούρα. Κατάλαβε, ε, μεγάλε. Σου είπα το φούρναρι για πρόστιμο που έφαγε το 90 τόσο ε, και ήταν ξέρω εγώ ε, χίλιες δραχμές να πούμε και έγινε δεν το, το, δεν το είχε πάρει χαμπάρι ο άνθρωπος και έγινε εν έτη 2,14 πότε ότε ξέρω εγώ, 500 ευρώ τον πήγαν σιδηροδέσμιο μέσα κατάλαβες αυτή είναι λοιπόν αυτοί βάραγαν μια ζωή προσοχή παρακαλώ γνωρίσατε Ναι μωρέ, έλα. Ως. Ναι, ναι μωρέ, έλα μωρέ, έλα μωρέ, έλα μωρέ λέει ακροατή μου τώρα. Θα πάει η Βαλαβάνη να βάλει χέρι στον Καραφλούζο και στον Βαρενογιάννη και σε αυτούς πλάκα μου κάνει. Εκεί που θα αληχτάνε μετά οι αληχταράδες κάθε μέρα. Πού θα αληχτάνε οι αγωνιστές της Δημοκρατίας κάθε μέρα. Αυτοί λοιπόν έχεις το πόνο που έχεις δίκιο είναι το εξής. Αυτούς τους 6.500 έπρεπε τη δεύτερη μέρα που ήταν κυβερνηση να τους συλλάβουνε. Συλλάβουνε κατευθείαν. Ή πλερώνετε ή δεν βγαίνετε όξο. Παρακαλώ. Καλώς στο φίλο. Τι κάνεις ρε φίλε μου. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν είπα, δεν τάξεω. Ναι, θα λερωθούνε ναι, μόνο και που θα το σκεφτούν. Ναι, μπράβο, μπράβο, έχει δίκιο, Νταπέ, έχει δίκιο. Έτσι, ναι, έτσι. Έλα, γεια, γεια. Αυτό είπα, ρε φίλερα. Αυτό είπα, Αυτό είπα, ότι ούτε μία λέξη συμπάθεια για τους φαγμένους από το, δημιούργημα, από το, από το δημιούργημά του που λέγεται Ισλαμικό κράτο. Αλλά έχει δίκιο. Θα ασχοληθούνε, να πούμε, με του του Σύριου. Λοιπόν, θα χαλάσει η γεύση τη μπύρα εκεί που πίνουνε και του, και του Στρούτζιλ. Πώ το λένε αυτό που τρώνε. Χάρε. Χάρε, έτσι Αυτά συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου, στι ε, κοινωνίε από τη στιγμή που ε, ξεφτυλίστηκαν και εκφυλίστηκαν κινήματα τα οποία υπήρχαν. Υπήρχαν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και παντού. Ξεφτυλίστηκαν, κατάλαβε, ε, μεγάλη ε, εκφυλίστηκαν τα πάντα. Εκφυλίστηκαν και τα κινήματα τη αριστερά και όλα αυτά. Αυτού λοιπόν, του 6.500 έπρεπε να του έχει συλλάβει την επόμενη μέρα, κυρία Βαλαβάνη. Αλλά δεν είναι. Με τι είναι, πώ να του συλλάβει, Ναι, ναι, λοιπόν, ξεκίνησε ο, ο διορισμό στο δημόσιο. Ξεκινάτε, παιδιά, τα πεντάμενα. Πεντάμενα κοινοφιλού εργασία. 15.000 ευρώ το μήνα στα νοσοκομεία. Προσέξτε, τι δουλειά είναι να κάνει ο άλλος Τα νοσοκομεία τα έχετε διαλύσει όλα ρε. Και πάτε με πεντάμινα να σώσετε τα νοσοκομεία Μα είσαστε καλά 48 εκατομμύρια ευρώ πήρε η, η κυβέρνηση Από τις αδρανείς καταθέσεις των τραπεζών Δεν αφήνουν τίποτε μεγάλε Δεν αφήνουν τίποτε Σου λέω ψάχνουνε, παρακαλώ Ποιο είναι το Δεν το ξέρω Καλά κάνει μεγάλη καλά να Δεν θα κάτσω τώρα πραγματικά δεν Εντάξει Εντάξει Εντάξει Εντάξει Εντάξει ε, Πίζουν τον κόσμο με την τηλεόραση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μόλι το νιώσει τον κόλο του το πρόβλημα, θα καταλάβει έτσι, δεν είναι και τότε θα ζητάει βοήθεια από ποιον, Από ποιον είναι μεγάλη να μου <Κι> Από ποιο να τον βοηθήσει τότε, <Κι> Ποιο να τον βοηθήσει τότε, <Κι> Δηλαδή τι είπε, Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μιλάμε για κατάσταση τραγική και την κατα... η κατάσταση αυτή τη στιγμή και αυτά τα πέντε χρόνια. Δεν είναι ο Σόιμπλε και ο Γιούγκερ και ο Μούνκερ ο ο Νταζεμπλούμις και όλα αυτά τα, τα, τα τσοκολάνια η κατάσταση είναι η ίδια η κοινωνία το πρόβλημα είναι η ίδια η κοινωνία δεν ακού τώρα ότι οι άλλοι θέλουν να προσλάβουνε τους γιους και το φτώ και των αποθαμένων δηλαδή μιλάμε για, για τρέλα κυριολεκτική, δηλαδή ο, ο, η κόρη και ο γιος του αποθαμένου οικοδόμου να πάνε απεδειχτεί να πάει στα σκατά οι δικοί μας να ζήσουν τι μου λες τώρα να ορίστε yeah. βοηθάτε Πού είσαι η Μωριτσούφρα, πού είσαι Τα Α, δεν πας τη βουλή έχεις κόσμο άθρο, ναι, ναι, ναι Έτσι, σωστό, σωστό, σωστό. Έλα, για. Ούτε το σκατό μου δεν της δίνω. Μου λέει εδώ οι φίλοι μου, οι βοηθάτε οι θκίμποι και ξένε. Να παντρευτούν κι εγώ οι καημένοι. Λοιπόν, ούτε το σκατό σου δεν αξίζουν, έχεις απόλυτο δίκιο να... Κατάλαβε ουρίστη. Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μία άλλη κυρία απευθύνεται στην προηγούμενη φίλη και της λέει θα αλλάξουμε το ρητό. Θα γίνει βοηθάτη, ευκείμ και ξένη να διορστού και εγώ οι καημένοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. που φτάσαν. Κάνουν συγκέντρωση απόψε για να διορίζονται λέει οι δικοί του, οι συγγενείς των αποθαμένων καταλαβαίνεις ο συγγενής του αποθαμένου οικοδόμου, υπαλλήλου, βιοτέχνη oh, να στα σκατά να ψοφίσει, εμείς να ζήσουμε μόνο οι διορισμένοι ο διορισμός είναι λέγαμε είχαμε κομμουνισμό, καπιταλισμό ξέρω εγώ φασισμό, ναζισμό τώρα μεγάλη έχουμε το διορισμό είναι σε ισμό κι αυτός είναι ο διορισμός κατάλαβες, όταν η κοινωνία κουβαλάει τέτοια μυαλά μεγάλη. Πώς θέλεις δηλαδή να διορθωθεί κάποια κατάσταση. Με συγχωρείς που βάζω το ερώτημα. Συγχωρείς πάρα πολύ. Α τώρα μήνυσαν στον Τσίπρα οι αυτούς που θα έκανε νταντά ο Τσίπρας, ότι θα ζητήσουν ευρωπαϊκή προστασία για τον νόμο αδειών και ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Ας έρθει να ρίξει μαύρο, λένε όπως έκανε στην ΕΡΤ του μήνυσαν του Τσίπρα οι Άερε, Τσίπρα! Ξέρει ο Τσίπρα τι κάνει, Ρε. Είναι ήδη δημιουργημένε οι επόμενη κυβερνητι... κυβερνητικοί σχηματισμοί yeah. και οι αντιπολιτεύσει και όλα. Μη σκάτε. Σα έχουν έτοιμο. Απλά η δυστυχία είναι για του ανθρώπου τα λέμε που δεν έχουν μεροκάματο στον ήλιο μοίρα. Εκεί είναι η δυστυχία. Yeah. Τι έγινε: Οι αγρότε του κάμπου τη Θεσσαλία θα πεινάσουν το χειμώνα αφού οι τιμέ που θέλουν να αγοράσουν καλαμπόκι και του στάρει οι έμποροι, είναι 12 λεπτά. Α μεγάλε, τι να σου πω, να πάει ο συνητηρισμός του κάμπο της Θεσσαλίας να τα βάλει με τις κακούς». <Τι> Διότι πριν πολλά πολλά χρόνια, περνώντας από τον κάμπο της Θεσσαλίας, και άρχισα να βλέπω τα πρώτα σημάδια της εγκατάληψης, ρώτησα κάποιον μεγαλοσχήμωνα αγρότη «τι γίνεται; γιατί είναι παρκαρισμένα τα μηχανήματα». Δεν με τις ποσοστώσεις μου λέει τώρα τα παίρνω αλλιώς Μιλάμε για χοντρό κονόμη Τι θα τρέχουμε να πούμε στο λιοπύρι Αυτά μου είχε πει τότε. <Ρι> Το πράγμα λοιπόν όπως καταλαβαίνεις έρχεται από παλιά Λοιπόν και από όλη αυτή την ιστορία Φτάσαμε στον διορισμό αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι Και γυρνάμε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 γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μα τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς τα πούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου τόσο όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένη εχθροί σου κι αν μας κάσανε με μπαμπεσιά η συμμαχή στη μοιρασία κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις γιατί το θέλει Ω Θεός Μα ζήσεις και θα ζήσεις σε κάθε χιονισμένη ράχη, σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα, η πίνδος και η Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε, μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου Και στα παλιά παπούτσια σου, δράψω σαλέν οι εχθροί αν μας τις κάσανε με μπαμπεσιά, τη συμμαχή στη μοιρασία Φάνε κουράγιο, Ελλάδα μου να μη μα αρρώστησει, γιατί το θέλει ο Θεό μαζί. So put... Λοιπόν, α, αυτό το τραγούδι θα προσέξατε του στίχου που είπε η Σοφία η Ιβέμπο αυτή η ανεπανάληπτη φωνή και καλλιτέχνης είναι γραμμένο αγαπητέ μου και αγαπητοί μου το 1947 Λάει. άκουσες τώρα προφητεία Λάει. ότι ίσως λέει μια μέρα μας δικάσουν ναι, γιατί νικήσαμε Λάει. ότι εκείνο άλλο, ε, να μην για προφητικό το 1947 Λάει. και φυσικά προτρέποντας η Σοφία μέσω του τραγουδιού στην Ελλάδα να κάνει κουράγιο έκανε, έκανε, έκανε κουράγιο να μην αρρωστήσει και τελικά η Ελλάδα αρρώστησε και αρρώστησε από μέσα και το κακό σπυρί που έβγαλε η Ελλάδα που είναι όλοι αυτοί οι δοσύλλογοι, οι ρουφιανο-λαγνο-ευρωπαίοι τσοχλαναράδες κάποια στιγμή ως κακό σπυρί θα τους αποβάλει ο οργανισμός και θα του στείλει στο διάολο αναμένω Κυρίες μου και κύριοι, δεν έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ακρόαση, την τιμή, για ε, τι ωραίε παρατήρηση και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. Canada, smoke lots of pot. Everybody move to Canada right now. Here's how we do it: bum rust the border God before he and his dog ever knew it. Streets on fire, the mob goes wild. τον 1,5 FM στέρεο.